Δυνατήκα, <σ��> στο πατ, πατ, trovo giusto il η quando prendo posto Από μια παλιά τη συνέντευξη, επειδή απασχολεί την επικαιρότητα. Το άλλο είναι μια τάκ από μια ταινία που μιλάνε για του φτωχού. Και η Έλενα Ακρήτα μίλησε για του φτωχού. Συγκεκριμένα μίλησε για το γιο τη Πλίστρα. Που πρέπει να τον φοβόμαστε, επειδή ακριβώ είναι αριστερή. Αναφέρθηκε σε αυτό. Ένα θέμα που τρέχει αυτέ τι μέρε μεταξύ των πολλών άλλων. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, πόλεμο στα νότια σύνορα, πόλεμο στα βόρεια, μακρύβιε, ρεύματα και όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό με την Έλληνα Κρήτα. Ένα άλλο θέμα που παίζει είναι η Άννα Δημαντοπούλη η οποία γεννήθηκε σε ορυχείο, όπως μας είπες. Ατακάρβουνα ένα πράγμα. Και ένα τρίτο είναι ότι η δικαιοσύνη αθώς επιτέλους, επιτέλους το Γιάννο Παπαντονίου. Συντρόφιζες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Μόνο τραβώ, τραμμπούστο. Κάντο, πίσω, Έχω μια ιστορία στον τόπο, υπήρξε Υπουργός Οικονομίας σε 8 χρόνια. Διαχειρίστηκα υποθέσεις 3 εκατομμυρίων δραγμών με άψογο και διαφανή τρόπο. nella fabbrica dell'usura e degli eccessi dove colpi bassi sono ammessi stressi annessi concessi basta torna catalisi chino l'opio ma s'didascchi socialisti teoria sto ché vi è una torna tu Γιατί εμείς οι σοσιαλιστές έχουμε συνηθίσει να παλεύουμε και με πάθος και με ένταση. Αυτή την ένταση έβαλε ο Γιάννος Παπαντονίου έτσι πάλεψε με πάθος για το σοσιαλισμό και τότε βγήκανε κάτι φήμες, ανιπόστατες όπως απεδείχθησαν από την ελληνική δικαιοσύνη όχι από κανέναν άλλον. Που τα ψάξε τα θέματα και τον έβγαλε αθώ, δεν έχει συμβεί τίποτα. Έχει βέβαια 2,5 εκατομμύρια στο εξωτερικό, αλλά αυτά του τα έστειλε μια θεία, όπω είπα, από την Ιγυρία. Και καλά το είπε ο Παπαντονίου. Η δικαιοσύνη που το δέχτηκε και πιστεύει ότι μια θεία από την Ιγυρία του έβαζε τα λεφτά. Όλοι δεν έχουμε μια θεία στο εξωτερικό. Κάποιοι στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, άντε στην Ευρώπη. Αυτό είχε την Ιγυρία τη θεία και του έστειλε τα λεφτά. Και πιάσαν τόπο και τα έχει στο εξωτερικό. Αυτό αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη, που δεν είναι καμία δικαιοσύνη του σειρμού. Είναι ένα θεσμό. Ο πυλώνα τη αστική μα δημοκρατία. Ένα εκ των τριών: εκτελεστική, δικαστική, νομοθετική. Και η τέταρτη εξουσία που είναι η δημοσιογράφη. Τέσσερι πυλώνε έχει. Θα ήταν κουτσό αλλιώ. Όλο αυτό ενώ τώρα είναι πλήρε. Στέκεται μια χαρά. Πατάει στα τέσσερα. Ο Γιάννη Παπαντονίου, λοιπόν, αυτό. Και επειδή έχει κατηγορηθεί άδικα, θα αποδείξουμε τώρα για ποιο λόγο έχει κατηγορηθεί άδικα όλα αυτά τα χρόνια, πάνω από δέκα χρόνια, επειδή είχε φέρει νομοθετήματα, το θυμόμαστε όλοι, κατά των ισχυρών. Προτείνουμε φορολογικέ ελαφρύνσεις που θα άρουν τι προdomιακέ ρυθμίσει υπέρ των οικονομικά που θα άρουν τι ρυθμίσει υπέρ των οικονομικά ισχυρών. και σύντροφοι. για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Τόρνα, όρνα, Αγαπητοί και σύντροφοι, είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες! Θέλουμε να στοχεύσουμε να ενισχύσουμε το λαϊκό κίνημα, συντρόφισε και σύντροφοι, πώ. Τον, τον, τον χορτασμένο, μη φοβάσαι, το γιο τη Πλήστρα, να φοβάσαι. Η Έλληνα Κρήτα, που μιλάει για το γιο τη. Πλήστρα, θα το ακούσουμε στην πορεία. Ακούσαμε και λίγο Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίο και αυτό για το σοσιαλισμό μιλούσε. Και ακούσαμε νωρίτερα και τον Κώστα Σιμίτη, που φώναζε εκεί τα λάβαρα του σοσιαλισμού, γιατί ε, ε, δεν ε, είχε θέσει θέμα και δεν πήγε στι σχετικέ επιτροπέ τότε τη Βουλή ο Κώστα Σιμίτη για τον απλό λόγο ότι τα έστελνει θεία τα λεφτά. Τι να πάει να πει, να μπλέξει τα οικογενειακά, να πει γιατί του στέλνει θεία τα λεφτά. Εμεί όλοι λέγαμε. Να διερευνηθούν ενδεχομένω μίζα, ξέρω εγώ δοροδοκία ή οτιδήποτε άλλο και πως έρχονται αυτά εξοπλιστικά συστήματα και διάφορα αλλά τέτοια πολύ ωραία έχει περάσει άκουσα στο Χατζόπουλος από εκεί. Αυτόνού λίγο διερευνήθηκαν. Εδώ ήταν θέμα θεία. Και, και οι θίε δεν ποινικοποιούνται, δεν θα ποινικοποιήσουμε τώρα και τα συγγενολόγια Οπότε σοσιαλισμό και από το Σιμίτι Σοσιαλισμό και από το Γιάννη Παπαντονίου, άλλου θερόφησε και σύντροφοι γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι, αγωνίστηκε σκληρά. Πήρε και τα μέτρα κατά των ισχυρών και σοσιαλισμός και από τον Άκητσο Χατζόπουλο. Και έχει μείνει μια θεία να έρχεται. Αύριο το μεσημέρι έρχεται η θεία. Η θεία? Η θεία δική σου. Όχι η θεία από το Σικάγο. Η γνωστή η θεία. Η γνωστή και μία ξέρετε. Η αγαπημένη μου θεία. Η θεία άλλη από την Νότια Αφρική. Όχι από την Νότια Αφρική, από την Ιγυρία. Έρχεται η θεία άλλη. Η πια. Α, η θεία άλλη. Αυτή που ακόμα μικρή, αλλά την είχαμε Πότε έρχεται. Αύριο το μεσημέρι. Και τι θα της ευφύρουμε της γυναίκας? Παστίτσιο που φτουράει. Τώρα έλεγα σε your children, παιδιά, η θεία. Να έρθει να ανταμώσει τον αγαπημένο της ανιψιό. Κάθε φορά που να συνέρθει, να μου λέει πόσο πολύ θέλω να πάω στη Ελλάδα Και να μου κάνει δώρα. <Τι> Σα έφεραν κανένα παιχνίδι θεία κανένα παντελόνι στην καλύτερη, κανένα μπουφάν, ξέρω εγώ, κανένα τι άλλο, πιστολάκι. Τι μπορούσε να φέρει. έστω Γιάννο πήγαινε κάτι εκατομμύρια από την Ιγυρία πάντα, γιατί είναι και πλούσια χώρα η Ιγυρία. Και τα πήγαινε προς τα έξω και αδίκω κατηγορήθηκε. Το καλό είναι ότι είναι αθώο πια στι καρδιέ μα, αθώο για πάντα, αθάνατο για πάντα. Άλλος ένας που χτυπήθηκε επειδή ακριβώς υπηρέτησε το σοσιαλισμό με μοναδικό τρόπο, χτυπήθηκε από το σύστημα, προσπάθησε το σύστημα να τον εξοντώσει ηθικά κύριος και πολιτικά. Πολιτικά τον εξόντωσε, ηθικά όμως δεν τα τα στέκει ψηλά στι καρδιές μας ως λάβαρο ο ίδιος. Ηθικής καθαρότητας, αγνότητα, τιμιότητας και σοσιαλισμού. Πάμε τώρα στην Έλληνα Κρήτα. Τον χορτασμένο μη φοβάσαι, το γιο της πλίστρας να φοβάσαι, που μπήκε στην πολιτική με τρύπιο σόβρακο και βρέθηκε με κολοσιαία περιουσία. Φορτασμένο μη φοβάσαι. Το γιο τη να φοβάσει. να μην τον τον άνθρωπο γιατί είναι στην και είναι πάρα πολύ καλό. Για την Πλίστρα πήγαμε στην Ετωλοκαρνανία... Γιατί διαγράφουν το Σαλμά, το Μάριο Σαλμά, στέλεχος τη Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έχει διατελέσει και υπουργό, επειδή έκανε κάτι καταγγελίες και αφήνει και αυτός κάτι κυλίδες και κάτι υπονοούμενα για το ηθικό ανάστημα της παρατάξεως και της κυβερνήσεως των αρίστων. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα, κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να έχει γίνει κάτι. Οπότε έχουν βγει οι έτωλο Ακαρνάνες, περιφέρεια που εκλέγεται, και κάνουν δηλώ Στο μέλλον μπορούν να ξαναγυρίσουν. Αν διαγραφεί, μπορεί να. Και όποιο διαφωνεί και δεν λέει την αλήθεια, δεν διαφωνεί κάτι για το καλό του τόπου, πρέπει να τον διαγράψει. Όποιο δεν κάνει να πάει σπίτι <συσοφίλου> Καλά έκαναν και να τον διαγράψουν, δε, γιατί δεν ήταν σωστό. <συσοφίλου> Αν ήταν είναι κάτι το δίκαιο, α τον διώχνουν. <συσοφίλου> να καθαρίζει. <συσοφίλου> να καθαρίζει. Είναι πολλοί που θέλουν καθάρισμα να πάνε στα σπίτια. Αρκετά. Να μπουν νέοι άνθρωποι με οράματα. Ρεμπεσκεύες. Κάπρα του <συσοφίλου> το τσάκια τρε το λαμπάτ, Διαφθορά, περισσότερη διαφάνεια Είναι πρωτίστως και ζήτημα νοοτροπίας. Ναι, Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης Και οι κυρίες πριν Κυρίως οι κυρίες η Μία, Το έβαλε στο πληθυντικό Όλοι αυτοί που διαφωνούν να πάνε στα σπίτ Όταν είναι νικός Είναι στο σπίτι. Άρα μπαίνει το S όπως μπαίνει και στα αγγλικά Έτσι και στο αγρινιώτικα Μπαίνει το S για να δείξει Πληθυντικό αριθμό Πολύ σωστά τα μιλάνε Υπάρχουν συνάφει, γιατί από εμά εδώ ξεκίνησαν όλα. Οι Έλληνε διαμόρφωσαν όλε τι γλώσσε όλου του πλανήτη και έχουν χτίσει και όλο τον πλανήτη. Τώρα, όποια πέτρα και να σηκώσει κανεί τα ξέρει αυτά. Τι ακριβώ είπε ο Σαλμάς. Ε, έχει πει πολλά. Είναι και μια κίνηση 11 βουλευτών τη Δημοκρατίας που δεν τα βλέπουν και τόσα καλά τα πράγματα. Δεν έχουν υπουργοποιηθεί αυτοί. Και βγάζουν διάφορε ανακοινώσει, κουνιούνται κάπω με κάποιο τρόπο. Δημιουργείται αυτό που έχουμε ζήσει πολλέ φορέ. Ο Σαλμάς, λοιπόν, εδώ για τα φάρμακα. Στο πλαίσιο που περιέγραψε και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο ο κύριος Μαρινάκη, μια κατάθεση απόψεων, ώστε να επικοινωνήσουν οι βουλευτέ του κόμματο μέσα στο κοινοβούλιο του προβληματισμού του και για άλλα θέματα, ενδεχομένω για το ΕΣΥ, για την παιδεία, δεν ξέρω γιατί. Κοιτάξτε. Δεν είναι αναμενόμενο ότι τον επόμενο μήνα θα βρείτε πιο ανεβασμένο τον πληθωρισμό, mm -hmm. όταν ο Υπουργό Υγεία αύξησε 800 φάρμακα, όταν εμεί παλεύαμε να τα μειώσουμε για να σώσουμε τη χώρα το 2012. Σιγά τώρα μην αύξησε ο Υπουργό Υγεία και αν το έκανε, το έχει κάνει για το καλό του τόπου, για το καλό του λαού, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώ. Θα έχουν βρει 10-15 εκδοχέ όλων αυτών, όπω γίνεται συνήθω. Αν δεν βγήκε ο ίδιο ο Υπουργό σε παράθυρο, θα πει δεν τα έχει, θα αποδείξει με τη δική του λογική ότι όχι μόνο δεν έχει αυξήσει 800 φάρμακα, αλλά έχει μειώσει 900 φάρμακα. Και θα κάνει και τη συγκρίση με το τι γίνεται στο Βέλγιο, που εκεί δεν μειώθηκαν, με το τι γίνεται στην Αυστραλία, στην Ιγυρία, που είναι και η του Γιάννου Παπαντονίου. Εδώ για ο Σαλμάς, ο Μάριος Σαλμάς μας είπε και τα φάρμακα έκανε και κάποιες άλλες καταγγελίες για το πως δίνονται τα κηλικεία Όταν λέμε ακρίβεια το πως αγοράζει το κράτος υπηρεσίες από τους διαγωνισμούς πρέπει να σας πω ότι έχω μεγάλο προβληματισμό Διαχρονικά για την ίδια υπηρεσία το κράτος αγοράζει από διαγωνισμούς πλειοδοτικούς υπό υπηρεσίες του κράτους Με διαφορετικούς όρους. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το Υπουργείο Πολιτισμού όταν έβγαλε διαγωνισμό για να αναθέσει τα 100 και ηλικία έβαλε φωτογραφικούς όρους και έβαλε μόνο έναν που πέρασε και προκρίθηκε και πήρε το διαγωνισμό. Μια συγκεκριμένη εταιρεία. Μια συγκεκριμένη εταιρεία στην, στην κατώτερη τιμή εκίνησης του διαγωνισμού. Mm -hmm. Δηλαδή δεν υπήρξε καν πλειοδοσία. Τι ήταν αυτό. ποιο θα πουλάει καφέ και νερό. Στα κηλικεία των αρχαιολογικών χώρων. Mm -hmm. Με αυτό διαφωνώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι βουλευτή ενό κόμματο, δεν έχω τη δυνατότητα να διαφωνήσω. Το είπα ευθέω στην κοινοβουλευτική ομάδα, μπροστά στον Πρωθυπουργό, το έθεσα κοινοβουλευτικά σε ερώτηση στην κυρία Μενδόνη και πρέπει να σα πω: είπα ότι το 2024 δεν μπορώ να δεχτώ ότι μόνο μία εταιρεία μπορεί να πουλάει νερά και καφέντε σε 100 κηλικεία. Οι άλλε mm -hmm. όλε έφυγαν με φωτογραφικέ διατάξει. Να πάνε στα σπίτια που είπε και η κυρία πριν από το αγρίνιο που ήταν, από το μεσολόγιο όπου και αν ήταν. Εδώ αφήνει υπονοούμενα το Υπουργείο Πολιτισμού, έκανα διαγωνισμό εντελώς φωτογραφικό, δεν έγινε καν πλειοδοσία, πήρε στην κατώτατη τιμή τα κηλικεία όλων των μουσείων. Εγώ δεν το πιστεύω αυτά, διαχωρίζω εντελώς, δεν υπάρχει βίντεο που να το αποδεικνύει όλο αυτό και διαφωνούμε κάθετα οριζοντίως όπως λέμε. υπονομεύεται το μέλλον της χώρας. Μπράβο! Επιστρέφοντας στις χειρότερες συνήθειες του παλεθόντος Επιδόματα αντί για δουλειές, ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία, χειραγώγηση των θεσμών αντί για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σκάνδαλα αντί για διαφάνεια. Σκάνδαλα, αντί για διαφάνεια Αυτά όλα είναι μοντάζια που τα κάνουμε εμείς εδώ δεν συμφωνούμε με αυτά που ακούστηκαν περιγράφει μια κατάσταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης βέβαια πολύ γλαφυρή και πολύ αναλυτική και κολλάει, είναι to the point όπως λέμε στα Αγρινιώτικα αλλά όμως ε, δεχόμαστε ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο όλα αυτά που καταγγέλει ο Σαλμάς και άλλοι πολλοί γιατί είναι και από μέσα και τα βλέπαν τόσα χρόνια και τις αυξήσεις του άδωνη και διάφορα άλλα μπορούν να βγουν και τις επόμενες μέρες. Δεν είναι δυνατόν να έχουν γίνει όλα αυτά για τον πολύ απλό λόγο ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι μια τυχαία κυβέρνηση. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση των Αρίστων. Από όλου του υποψήφιου, εγώ έχω την πιο λαϊκή καταγωγή. Είμαι ένα παιδί από την επαρχία, από ένα χωριό, γεννημένοι, ο πατέρα μου κομμουνιστή, γεννημένοι σε ένα ορυχείο. Ποιο ορυχείο γεννήθηκε και πώ, ακριβώ τι συνθήκε θέλουμε κάτω από τι οποίε γεννήθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία και αυτή είχε μπαμπά κομμουνιστή, η ανάγκη να επικαλούνται οτιδήποτε κομμουνιστικό παππού, η άλλη είχε έναν παππού, η Καϊλή, θυμόμαστε, και τον επικαλέστηκε στα κρίσιμα, που τελικά δεν ήταν και παππού δικό τη. Η κυρία Διαμαντοπούλα εδώ στην υποψηφιότητά της για την προεδρία του Πασόκ θυμάται αριστερό παρελθόν, κομμουνιστή μπαμπά και κυρίως μας είπε ότι γεννήθηκε σε ένα ορυχείο, ανθρακορύχος, βγήκε με το κράνος κατευθείαν και άρχισε να κάνει εκεί τα δικά της και μας είπε ότι δουλεύει από 17 χρονών, 25 να θυμίσουμε, στα 25 διορίστηκε νομάρχης. Θεωρείται κατηγορία αυτό που σα αποδίδουν πολλοί και στο Πασόκ και εκτό του Πασόκ. Ότι η κυρία Διαμαντοπούλου καλή είναι, αλλά είναι λίγο παραπάνω σαλονάτη. <laughs> Δεν το έχω ακούσει ακριβώ έτσι, αλλά αν το λένε και εγώ αυτό. Δεν το έχω ακούσει έτσι, όπω σα το είπα. Εντάξει, θα σα πω τότε. Εγώ θα, θα πω τότε κάτι που είναι προσωπικό, αλλά θα το πω. Από όλου του υποψήφιου, εγώ έχω την πιο λαϊκή καταγωγή. Μπράβο! Έτσι, είμαι ένα παιδί. Από την επαρχία, από ένα χωριό, γεννημένοι ο πατέρα μου κομμουνιστή, γεννημένοι σε ένα ορυχείο που έχω φτιάξει τη ζωή μου με τα χέρια μου και με το μυαλό μου. Και η πορεία μου ήταν εγώ που δουλεύω από τα 17 μου χρόνια. Η πορεία μου ήταν εγώ που δουλεύω από τα 17 μου χρόνια. Ε, αυτό που εννοούνε είναι ότι εγώ δεν σηκώνω γροθιά και να αρχίζω α, γερά γερά να φύγει δεξιά. Και δεν. Πιστεύω ότι ζούμε σε μια άλλη εποχή. Και πιστεύω ότι η αντιπολίτευση που χρειάζεται πλέον σήμερα είναι μια αντιπολίτευση που πάει στην καρδιά, που φέρνει. Είναι τα πραγματικά λάθη και τις πραγματικές πολιτικές επιλογές που είναι ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα αυτής της κυβέρνησης και λέω και την δική μας άποψη. Πρόσεξε μωρή κακούργα μη μας το ρίξει με τα καμωματά σου. Α, μην είναι πολύ σοσιαλιστριακή αυτή γιατί έχουμε μπλέξει με τους σοσιαλιστές και δεν... Είναι όλα καλά, ακούσαμε σημεία την πρήν. Παπαντωνίου, όλοι αυτοί ήταν σύντροφοι και υπουργοί στην ίδια κυβέρνηση. Άκησε ο η Άννα Διαμαντοπούλου από τα 25 διορίστηκε νομάρχη. Τότε του διορίζαν του νομάρχε, την πορεία του μετέπειτα του εκλέγουμε, από εκεί και πέρα. Οπότε εδώ, όπω ακούσατε, έχει δουλέψει με τα ίδια τη τα χέρια, γεννήθηκε μέσα στο αρχείο, δεν ξέρουμε ποιο ακριβώ. Κάποια στιγμή μπορεί, αν βγει πρόεδρο, γίνει και πρέπει να το ανακαλύψουμε, να στήθηκε μια μαρμάρινη πλάκα. Εδώ γεννήθηκε έναν διαμετοπούλο και τα λοιπά και τα λοιπά, όλοι οι αγωνιστέ όλοι έχουν παρελθόν, όλοι έχουν δουλέψει. Όλοι δηλώνουν αυτά που κάνουν όλοι οι απλοί άνθρωποι, αλλά που δεν τα κάνουν οι ίδιοι αισθάνονται την ανάγκη να νιώσουν κάτι άλλο, μέχρι να καταλάβουν την καρέκλα τη σχετική τη εξουσία, και μετά αρχίζει η επίθεση σε αυτά που οι ίδιοι επικαλούνται τώρα για να γίνουν πρόεδροι πάνω στην καρέκλα. Το έχουμε ζήσει σε πολλέ περιπτώσει. Ο μόνο που έγινε. Πρόεδρος χωρίς να τα έχει όλα αυτά ήταν ο Κασελάκης, ο οποίος ήρθε για διακοπές, το ζήσαμε για αυτό, με τη βαλίτσα μόνο με τα καλοκαιρινά, τον Ντάιλερ και τη Φάρλι και τελικά έφυγε για να πάει να πάρει τα χειμερινά γιατί θα ζήσουν στην Ελλάδα επειδή έγινε πρόεδρος, εξελέγη πρόεδρος του συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη ΣΥΡΙΖΑ λέγεται. Έγιναν αυτά που γίνανε, τον έχει αποπέμψει τώρα η Κεντρική Επιτροπή, ξαναπάμε σε εκλογές, θα είναι πάλι πρόεδρος υποψήφιος στην αρχή ο Κασελάκη και βγαίνει η Όλγα Γεροβασίλη, τη θέση μας εδώ, την άποψή μα για τον Κασελάκη την ξέρετε, τον έχουμε στηρίξει από την αρχή γιατί ήταν εφοπλιστής αριστερός, οπότε εμάς αυτά μας αρέσουν πάρα πολύ, ήταν πολύ συμβατό και συνεπέ με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα τσίρκο φοβερό, τρομερό. Δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει δεύτερο και γίνεται κάθε μέρα και καλύτερο. Βγαίνουν στα κανάλια και κλαίνετε στελέχη. Πια έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σφάζονται δημοσίω, σφάζονται ιδιωτικώ. Θα γίνει και ένα συνέδριο που εκεί θα γίνει και η τελική σφαγή του δράμαλη. Αλλά μέχρι τότε βγαίνει η κυρία Γεροβασίλη, η οποία είναι απέναντι. Μάλιστα στο συνέδριο του Φεβρουαρίου είχε βάλει υποψήφια για κάποιε ώρε και μετά ξέβαλε από υποψήφια. Δεν καταλάβαμε το γιατί, αλλά έγινε ένα σοου εκεί τρελό. Η Γεροβασίλη λοιπόν βγαίνει και κάνει μια παράξενη δήλωση. Είμαι βέβαιη ότι ο Στέφανο Κασελάκη δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα. Πάλι. Και θα δώσουμε το μάξιμο των δυνατοτήτων προκειμένου να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πάτο. Καταλήξει. Το μεσή. Καταλήξει. Τόρτα καταλήξει. Η πρωτέστωτα Κάρσε. Πάρσε. Στον πάρσο. Πάρυ. Βυσιατόρ. Πάρμοσο. Πάρμασο. Πάλι. Μην τρεκόμε. Μήνε τα κομπάστο. Στο σύγχρονο. Στο κούρτα. Και λέγοντα να λοσκάρσει. Είμαι βέβαιη ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα και θα δώσουμε το μάξιμουμ των δυνατοτήτων προκειμένου να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο Δεύτερη ευκαιρία στη χώρα Ποιο μπορεί να αποκλείσει και με ποιο τρόπο και με ποιο μάξιμουμ δυνατοτήτων θα το κάνουν αυτό στο Στέφανο Κασελάκη, στον όποιον για να μην έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα στο κόμμα μπορεί Οκ, είναι οι, είναι οι συσχετισμοί, παίζονται, αλλά. Μπορεί νομίζω ο καθένας να έχει και δεύτερη και τρίτη και εκατοστή ευκαιρία στην χώρα. Είναι τέτοιο μένο τους που έχουν εξεφύγει και λένε χρόνια τώρα, ασυναρτησίες γεραίες. Μόνο ο Γκλέτσος, μόνο ο Γκλέτσος υποψήφιος και αυτός δηλώνει, περιγράφει ακριβώς το χώρο. Ας πάει όπου θέλει, ας πάρει τον Σπιλιωτόπουλο και τον Αντόναρο και να πάνε όπου θέλουν. Εδώ είναι αριστερά. Α πάνε όπου θέλουν. Αν τώρα σας έλεγε, Απόστολε, έρθες στο γραφείο μου να μιλήσουμε. Αγαπητή μου, δεν κάνει το παιδί. Δεν κάνει. Δεν, δεν είναι ότι μετανιώνει και ξαναρχίσει. Δεν κάνει. Αν 11, 11 μήνες δεν κατάλαβε που βρέθηκε, δεν είναι δυνατόν να καταλάβει. Δεν κάνει. Δεν κάνει. 11 μήνες είναι τεράστιο χρόνο. Δεν κατάλαβε που ήρθε. Δεν μπορεί να αλλάξει τώρα. Ραπτοματική σενιά Εδώ είναι, αριστερά. Εδώ είναι αριστερά Εδώ είναι αριστερά το λέει ο Γκλέτσος για να ξέρουμε τι ακριβώς Είχαμε ξεχάσει με αυτά και μετά τα Τι ακριβώ είναι εκεί Στέλνει μείνει με δόνες ακροατής Ο Σταύρος που είπα εγώ ότι γεννήθηκε με το κράνος η Ακρήτα Και λέει αυτή και ο Μπαλούρδος γεννήθηκαν με το κράνος Κατευθείαν ο Ματάτζης της Ελληνοφρένειας Ε, φτάνοντας και κλείνοντας έτσι το πρώτο μέρος και ακούσαμε και την διαμαντοπούλου στο Αρχείο, που είναι μια συγκλονιστική ιστορία ακούσαμε το, την Ακρίτα που μιλάει για την Πλίστρα η οποία είναι βουλευτής αριστερού κόμματος και καταφέρεται με τέτοιο τρόπο ε, στα εργατόπεδα Στι λαϊκές οικογένειε, ότι πρέπει να φοβόμαστε το γιο τη Πλίστρα και όχι το χορτάτο, γιατί ο χορτάτο είναι χορτασμένο και δεν θα κλέψει. Ενώ ο γιο τη Πλίστρα, που είναι μη χορτασμένο, θα κλέψει. Και όπω βλέπουμε γύρω μα, τι κλοπέ τι κάνουν τα παιδιά τη Πλίστρα. Κανένα χορτασμένο δεν κλέβει αυτή τη χώρα και την έχει αφορμή για να πλουτίζει. Κανένα απολύτω. Έχει δίκιο η Έλληνα Κρήτα. Όμω το μεγαλύτερο δράμα είναι αυτό του σοσιαλιστή δράμα. Είναι δράμα γιατί πέρασε πολύ άσχημα ο άνθρωπος ενώ πάλευε για τον σοσιαλισμό αυτός και ο Άκης. Συντρόφισες και σύντροφοι, έχουμε όραμα. Και ο όραμα μας είναι ο σοσιαλισμός. Συντρόφισες και σύντροφοι, για τον σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Farley. Τον χορτασμένο μη φοβάσαι, το γιο της πλήστρα να φοβάσαι Ρεμπεσκέδες, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι Το σκυλάκι που γαυγίζει είναι η Φάρλη. Έχει μπει μέσα στο τραγούδι και κάνει τα δικά τη. Το, το ρεμπεσκέδες είναι από το Δημήτρη Κουτσούμπα Καινούριο, θα κάνει η καριέρα αυτό Το νιώθει ο καθένας Από την ομιλία του στο φεστιβάλ της ΚΝΕΠΡ Χθες το Σάββατο Εδώ είναι Ελληνοφρένια, 2110-1080-880 Τηλέφωνο επικοινωνίας Όσοι έχετε θεία στην Ιγυρία Να πάρετε και σε άλλες χώρες Και να πείτε εκεί τι ακριβώς σας φέρνει η Θεία όταν έρχεται. Και στο Σικάγο και στο Σικάγο. Radio-Papaki-ParaPolitica.gr Το μέλη του σταθμού το βλέπω εγώ αυτή την ώρα εδώ μπροστά. Ο Δημήτρης Κύρικος Ρευθμίτσι τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Γεια σου, Γεια σου! Τι κάνει? Καλά, εσύ! Πού είσαι, Ζουμπουρλουδικό! Έτσι να κάνω, δεν προλαβαίνω. Μα γιατί? Έτσι να προλαβαίνω. Το έχεις παρκαρισμένο το παιδί στο σχολείο μέχρι τι 2-3 ώρα. Τι δεν προλαβαίνει ακριβώ. Νόμι σου, ζητώ. Σούληψα. Εντάξει, τώρα το λέω με τον τρόπο μου. Λοιπόν, τώρα τον χαίρομαι πάρα, πάρα πάρα πολύ να πω που παίρνουμε χαλιά για να πατάμε τα ποδαράκια μα στο Υπουργείο. Θέλετε χαλή μοντέρνο? Το έχω. Θέλετε χαλή κλασικό? Το έχω. Θέλετε χαλή για το Υπουργείο? Το έχω. Και από την άλλη μεριά. Στη σχολική των παιδιών, με τα πράγματα που υποτίθεται τέλο πάντων, αν θέλει πηγαίνει στο σχολείο. Να ζητάνε δύο πακέτα χειροπεσέτε, χαρτομάντιλα στο κοινωνία, ρολό κουζίνα μεγάλο, μορμάτιλα, χαρτί Αλφα τέσσερα. Αν έχετε μια δασκάλα σπίτι να την πάτε, τέτοια πράγματα φαντάζομαι Και σε κάποιε περιπτώσει και μαξιλαράκια για καρέκλα. Για πού για το σχολείο. Ναι. Και Ένα περίεργο πράγμα ποτέ δεν ζητάει όμω η εικόνα του Χριστούν. Για κάποιο Φτάξει. λόγο δε λύπουνε ποτέ οι εικόνε πάνω από τον πίνακα. Αυτέ υπάρχουν στα φωνία, γιατί είναι. Να τώρα. Ναι, αυτό. Είδε όμω η πίστη που έχει φροντίσει για όλα. Έτσι. έτσι, έτσι. Τώρα έχει ή δεν έχει λεφτά να τα πάρει αυτά. Την δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, αυτά που τα μπερδεύουν όλοι. Ναι, ναι, αυτό. Συντηρωματική παροχή ε, υγεία, τη δυνατότητα, ε, παιδεία, συγγνώμη. Σε μια σύγχρονη και ποιοτική δημόσια υγεία. Δημόσια παιδεία, με συγχωρείτε. Δημόσια παιδεία, ε, υγεία. Αυτό που τα μπερδεύουν όλοι είναι δημόσια και δωρεάν. Εννοείται. Εντάξει. Από κάθε παιδάκι τώρα δύο πακέτα χειροπετσέσει, μορεμάντιλα, ρουλά κουζίνα. Δεν έχουν δ Μόνο αυτό να σου Είτε, πω. στο Σχολείο θα του θέλει το πεδίο να σχέση. Να χέσει στο σπίτι. Έλασε παρακαλώ παρακαλώ, θα πλένω και τα κολόχαρτα του κάθε μουλικού. Είπα μήνω μπορούσα να το γλιτώσω το νερό από το καζανάκι να πείνω στο σπίτι. Τι λε καλέ. Θα σου βάζω να τα κρατήσει και να πάει να τα ξεμολήσει στο σχολείο, αλλά και εκεί πέρα πάλι θα το πληρώσω. Γιατί εγώ θα πάω το κολόχαρτο. Ναι, τελικά δεν συμφέρει. Και να σου πω και κάτι τώρα εκβρίστηκα και αν την κρίπα και εγώ θα πάω στο σπίτι μου και θα ακούω πεντρολούκα χαλιά. Τά Θα πάω στο σπίτι μου και θα ακούω όπερα. Θα ακούω την τραβιά του ναγαπω ιδιαίτερα. Να το έχει πει ή όχι. Έχω. Ε, τι να τον κάνει τον Πετρολούκα Χαλκιά άμα δεν έχει στυγλιστεί η πισίνα Θα πάω κάτι, θα βρω κι εγώ θέλω να πάνω στα Τζουμέρκα και θα ακούω Πετρολούκα Χαλκιά Α, έτσι το ακούω <Τι> Ελημέρα. Καλημέρα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Ούτε εγώ ξαναγνωρίζω. <σομίως> <σομίως> Πείτε μου. Ναι. Πήρε και ρώτησα γι' αυτό το αλλάζω στη συσκευή. Και όλοι με λένε ότι δεν ισχύει, ξέρει κάποιο δημοσιογράφου εκεί από το ραδιόφωνο να μου πει κάποιε λεπτομέρειε. Τι συσκευή θέλετε να αλλάξετε και εγώ δοκιμασα να σα πω την αλήθεια για ένα τίλη του ένα τουφόρο, ένα τέτοιο και δεν δε μου τα αλλάζουν. Δεν ξέρω. Δεν έχει επιδότηση, τέλειο, σε προλάβαν άλλοι. Εσεί τι αλλάζετε. Ναι. Ναι. Το φούρνο θέλω να αλλάξει. Διάβασα στο ίντερνετ ότι βάλαν και καινούριε συσκευέ. Σε 7 και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Πού μπορώ να μάθω κάποιε λεπτομέρειε γιατί είμαι και σε μεγάλη ηλικία κατάλαβα. Κατάλαβα, κατάλαβα, ναι. Τι ναι. να σα πω τώρα, Εσεί θέλετε να διαθέσετε και κάποιο ποσό γιατί πληρώνει. Δεν στη δίνει δωρεάν τη συσκευή. Ναι, ναι, όχι, θα δίνουν μια επιταγή και συντονικά. Σε Σου δίνουν μια επιταγή. Προϊκή. Δεν ξέρω τώρα. Δίνουν και ένα φούρνο εδώ στη γειτονιά, έχει βάλει πολιτήριο απέξω, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει εσά. Κάνει προζημένε, καλό. Όχι. Εσύ, δεν είμαι από την Αθήνα, είμαι από την επαρχία απέναντι λέμε. Ναι, καλά και εκεί άμα το ψάξουμε λίγο. Δηλαδή, ξυλόφουρνο θέλετε εσεί, Όχι, όχι. Παραδοσιακό χτηστό, με τι θα είναι. Όχι. Όχι, όχι, κανονικά ηλεκτρικό. Ηλεκτρικό, το πιο μοντέρνο που βάζει και πίτσα μέσα, αν θέλετε. Φούρνο <συρνός> ηλεκτρικό, κανονικά κουζίνα, ρε παιδί. Κατάλαβα, πέρα, κατάλαβα. Πέρα, <συρνός> θα έχει ψυγείο για γαλατάκια και αχυμού, Όχι. Στο ει... φούρνο. Πόσα άτομα σκοπεύετε να απασχολείτε μέσα. Για οικογένεια σα μιλάω, Για Θα για είναι οικογενειακή, α πούμε, χρήση του, οικογενειακή επιχείρηση. <συρνός> <συρνός> ναι, όχι επιχείρηση. Εκεί πείτε μου το θέλω. Έχετε κάποιο χώρο που αν τον διαθέσετε γι' αυτό το λόγο, στο <συρνός> σπίτι σα. Δεν κατάλαβα, να τοποθετηθεί ο φούρνο <συρνός> δηλαδή. Θέλετε κάπου στο σπίτι σα α πούμε και να βγάλετε και ένα ξέρω εγώ από την πόρτα από το παράθυρο κάπου να ξυπριθείτε τον κόσμο. Όχι δεν εξηγείτε τον κόσμο κύριο. Θα τα κάνετε Λε, μόνο για τον εαυτό σα και να το πληρώσετε το κράτο δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι έτσι ακαπιτέ, πρέπει να σκέφτεψε και τον ένα άνθρωπο. Τώρα να κάποτε την προσφέρετε. Αν βάλετε αυτό το πρόβλημα αλλάζω συσκευή που είναι για αυτό το πράγμα. Έλα, μου πάντα για φούρνο και εστέλετε να αγοράσετε έναν φούρνο. Θα είναι φούρνο σε χαροπλαστή. Ναι, θα είναι και σα χαροπλαστή ή και το φούρνο. Γιατί Δεν πειράζει, σα ευχαριστώ πολύ για Τι δεν βγαίνει το ίδιο άμα είναι από φούρνο. Θέλει αγρόπνο, τέλο πάντων. και σύντροφοι έχουμε όραμα και όραμα μας είναι ο σοσιαλισμός συντρόφιζες και σύντροφοι για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι και τον Άγκη Τσοχαντζόπουλο και τον Γιάννου Παπαντονίου τους ψήφισε κόσμος όχι δεν ήτανε από τους τελευταίους Του έβλεπαν στα συνέδρια να λένε με αυτό το ύφο, με αυτό το ψεύτικο ύφο, να μιλάνε για σοσιαλισμό, επειδή ήθελαν οι από κάτω να το ακούσουν. Το έβλεπαν οι ψηφοφόροι τότε του Πασό και πήγαιναν και ψήφιζαν. Χιλιάδε, δεκάδε χιλιάδε, και τον Άκη Τσοχατζόπουλο, κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη ήταν και πρώτο, και τον Γιάννου Παπαντονίου. Και μετά πέσανε από τα σύννεφα, όλοι αυτοί που ακούστηκαν, αυτά που ακούστηκαν για τον Άκη. ο Γιάννου είναι αθώο, όπω είπα, μυθία, από την Ιγυρία, όχι από το Σικάγο, και χωρί ταμιά. έκανε τα, τα δέοντα και έτσι το, του έδωσε ένα χαρτζιλίκι και περνάει αυτός καλά και εμεί όχι και κυρίως δεν περνάει καλά η Τζάκρη που επίσης ήταν στο Πασόκ σοσιαλίστρια και αυτή έτσι ξεκίνησε από μικρή η οποία Τζάκρη τώρα στηρίζει κασελά και είναι στο ΣΥΡΖΑ ακόμα και βγαίνει και κλαίει Έχω μπροστά μου τη μήνυμη στην οποία θα την καταθέσω μεθαύριο εναντίον του κύριο Ραγκούζη στον εισαγγελέα. Χέρεκα τη που θα πέσουν. Λοιπόν, και όπω αντιλαμβάνεστε, η υπόθεση πηγαίνει ενώπιον των ακροτηρίων όπου θα βρεθεί εκεί και εκεί θα μιλήσουμε όλοι για όλα. Κυρίω στο φίλο στο παιδί μου. Γιατί ειλικρινά δεν έχω να του δώσω τίποτα άλλο πέρα από το όνομά μου, το καθαρό μου όνομα, και αν θέλετε και την, ένα παράδειγμα για να ζει. Όλα αυτά λοιπόν, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Διαμάχε προσωπικά έχουν πέσει υπονοούμενα από τον Ραγκούση, η Τζάκρη επίση υπονοούμενα για μπούλινγκ κατά του Ραγκούση, μηνύσει, δικαστήρια. Θα λάμψει η αλήθεια γιατί όπω ξέρουμε η δικαιοσύνη σε όλα αυτά λειτουργεί αμέσω, άψογη και βγάζει το σωστό αποτέλεσμα. Αρκεί να μην υπάρχει θεία στη μέση. Μου θυμίζει εδώ ένα ακορατή, λέει: Να μην ξεχάσουμε τι προσφορέ ακίνητα τη θεία Αγλαία προ τον Θόδωρο Πάγκαλο, που είχε 80 ακίνητα ο Πάγκαλο, τα έχει δώσει μια θεία. Και δεν ήξερε τι αν τα κάνει τότε ο πάγκαλο, αυτά μα έλεγε. Οι Θεέσει γενικώ παίζουν ένα ρόλο. Θα μπορούσε όμω κάποια θεία, του Γιάννη ή οποιοδήποτε άλλου, να κάνει κάτι για το δημοτικό σχολείο στο Μαρκόπουλο, που από το 14, από το 10, 14 χρόνια τώρα είναι σε κοντέινερ. Έχουμε ένα σχολείο εξαιρεκού κοντέινερ. Η Έφεσο είναι 36 τετραγωνικά. Ε... Βάσει τη νομοθεσία και τη διάταξη τη πληροστική για την πυρασφάλεια, το ανώτερο ε, ατόμων που έπρεπε να είναι μέσα στο, στην τάξη είναι 18 παιδιά. Ε, είναι ένα τμήμα με 23 παιδιά. Έχουν μια δασκάλα που είναι του τμήματο και έχουν τέσσερα παιδάκια με διαγνώσει από δοκεδασί. Το οποίο σημαίνει ότι χρειαζόμαστε τέσσερι παράλληλε. Αυτή τη στιγμή είναι τρει παράλληλε μέσα στο τμήμα. Οπότε, άμα τα βάλουμε όλα μαζί, είναι 23 παιδιά, τρει παράλληλε και η δασκάλα ε, 27 σύνολο. Σε μια αίθουσα όπου τελικά οι δασκάλε από τι παράλληλε κάθονται στου διαδρόμου. Δηλαδή δεν έχουν χώρο να κάτσουν. Εμεί μπήκαμε κάποια στιγμή με του γονεί μέσα, βγάλαμε κάποιε φωτογραφίε με 27 γονεί μέσα στο τμήμα. Την έχουμε στείλει τη φωτογραφία, θα τη δείξετε πιστεύω. Τι και βλέπουμε, φαίνεται τι ότι. Βλέπουμε. Καθίσανε, οι, καθίσανε οι 17 γονεί και οι υπόλοιποι 10 ήταν όρθιοι. Το σχολείο είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι από το 2010 το σχολείο σε κοντέινερ. Και πού το κακό, τα κοντέινερ πρώτον είναι τη Δεύτερον, πάνε μέσα τα παιδιά, μαθαίνουν και εκεί και εδώ. Κάθονται οι δασκάλε τη παράλληλη στήριξη στου διαδρόμου. Και γιατί να είναι με στην αίθουσα, Μαζεύονται πολλοί. Υπάρχει COVID. Ε, δεν είναι αυτά. Πολύ σωστά κάνει το ελληνικό κράτο και για 14 χρόνια, πόσοι πρωθυπουργοί και πόσοι υπουργοί παιδεία έχουν περάσει, επειδή ακριβώ ήταν πρώτη προτεραιότητα η παιδεία και η υγεία, όπω λένε συνήθω. Γι' αυτό έχουμε άριστη υγεία και κυρίω άριστη παιδεία. Το καταλαβαίνει. Ο καθένα να ξαναγυρίσουμε στον ήρωα αγωνιστή στον αθάνατο Γιάννο Παπαντονίου. Συγκρόφησε και σύγκροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Εγώ δεν δε φοβάμαι να μένω μόνος μου. Δηλαδή μάρει, σι, πιζόμαι, μου εσύ μπισό με τι μου σχέφε με διάφορα πράγματα σχέδια που θα κάνω παλιέ ιστορίες, Δηλαδή περνάει η ώρα. δηλαδή. Περνάει η ώρα. Ναι, ραματίζομαι. Με Το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας τα επόμενα τρία χρόνια θα είναι το θέμα του να βρουν δουλειά παιδιά μα. Μια ιστορία στον τόπο, υπήρξε υπουργός οικονομίας 8 χρόνια, διαχειρίστηκα υποθέσεις 3 εκατομμυρίων δραγμών, με άψογο και διαφανή τρόπο. Από εδώ, από το κέντρο της Αθήνας Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας Εσείς, όλοι εμείς Μαζί Στέλνουμε το μήνυμα Ότι και η επόμενη νίκη θα είναι δική μας Αυτά ακούγανε ψηφοφορία από κάτω Από το κέντρο της Αθήνας Και τον ψηφίζαν, τον στέλναν μέσα στη Βουλή Για να δώσει τη μάχη για το σοσιαλισμό Το ίδιο κάνει και ο Γιάννος με πολύ με... Και Άκης Με πολύ μεγάλη επιτυχία Δεύτερο μέρος του λαού. <στολή> Έλα. Εγώ είμαι που πήρα τη Δευτέρα να ζητήσω τον μπάλουμα. Και τελικά. Δεν ξέρω, δεν το άκουσα ακόμα. Τώρα γύρισε από το σχολείο. Ωραία, πάλι να ακούει. Το έχω βάλει. Α τέλεια, ευχαριστώ. Επίση, η παρέα θέλει η να Λουκά Έχουμε καιρό να την ακούσουμε. Έλα, σε παρακαλώ, πάνω που γλιτώσαμε. Εντάξει. Τι άλλο θα σου πω. Τι. Να ξέρει, όταν εξάωρα, ή πιο νωρί, θα σε παίρνω. Έχω μου. Έλα. Θέλω τον Γκέσταρ που έγινε πρωταγωνιστή πρόεδρο να κονταδοχτυπηθεί με τον Πολάκη. Και θέλω από την άλλη μεριά, ποιο είναι για τον Πασόκ, ο οποίο ο, ο ο τώρα; Ο Δούκα, τους που έχει τη φωνή παρόμοια με τον Άδωνη. Από τι τράπεζε πολυεθνικέ και τα ολιγοπόλια του που δημιουργούν υπερκέρδη. Για να ζώσει Ελλάδα, να γίνουν πρωθυπουργοί όλοι αυτοί. Να ζω που... τα Πρέπει να βάλουμε φρένο άμεσα στην Τα βλέπω να έρχονται τώρα Θα έχουμε περιπέτειες με δάφτους Τις το λες Απόστολε την περιοχή πλέον Η Εραδίτσα το Εραδιστάν Μάχονται όλοι Καλά άλλα είχα σου πω Άλλα σου λέω Επέρε πτώση Όλα καλά Απόστολε Όλα καλά να σε καλά Παραμιλάει ο κόσμος Λοιπόν, σήμερα απολύθηκα. Από τι, φανταρό. Όχι, όχι, από την εταιρεία που ήμουν δύο χρόνια. Ω, oh, γιατί? γιατί Προχθέ δεν σε εγώ... είδα στο φεστιβάλ και ήσουν α... στη δουλειά. Λοιπόν, η δικαιολογία του είναι οι περικοπέ. Λυ... Δεν ήταν, η... ενώ θα μπορούσε να σου πει ξεκάθαρα, είσαι μαλάκα. Δεν σε αντέχουμε άλλο. Απολύσει και είσαι μαδε... μαλάκας, μαλάκα. Εγώ αυτό θα σου έλεγα εσένα. Η πραγματικότητα όμω είναι το ότι δεν δέχτηκα ποτέ να δουλέψω δέκα μισή ώρε καθημερινά. Α, τέτοιο μαλάκαση. Πε μου ότι Για... δεν ήθελε και το εξαήμερο. Δεν δούλεψα ποτέ εξαήμερο. Δεν έκαθα ποτέ με το ζόρι και με απειλή σε υπερορία Οχου oh. Δεν Άμα πήγε κατά... εκεί για να χαλά την πιάτσα, Γόρη μου, μην παραπονιάσει γιατί σε διώξανε. Ποτέ... Σε διώξανε γιατί χαλά πιάτσα. Ποτέ δεν έκανα να κάνω το μαλάκα και τον πιστό. Εντάξει, οκ. Okay. Είμαι χαρούμενο με τη ζωή μου πλέον και είναι καλά. Ε, καλά. Δεν είχα βγει, εντάξει, ο καλά. Τι να σου πω τώρα. Άμα εσύ νιώθει καλά με αυτό, δεν στηρίζει τη χώρα σου, την ανάπτυξη και το Υπουργείο Εργασία που νομοθετεί εξαήμερο και 16ωρο, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δεν πειράζει. Να σου πω πειρε τίποτα τουλάχιστον πίσω. Κάνα Πήρα τα πάντα, πήρα το ένα, πήρα τα άλλα, αλλά να σου πω κάτι. Χαίρομαι που φεύγω. Να σου πω ηλεκτρολόγο, δεν είσαι. Ηλεκτρολόγο, με νιώθει. Έλα, καημένο να μα αλλάξει τα φώτα, να δούμε το φω μα. Τον κάθεσε και, και στεναχωριέσαι. Φεύγω. Φεύγω τουλάχιστον με το κεφάλι. Φεύγω με πολύ μεγάλη χαρά. Λύχια, γιατί η τοξικότητα εδώ μέσα δεν πήγαινε κι αυτοί άλλο. Είχε κουράσει πάρα πολύ. Και νιώθω καλά, αποστολή. Νιώθω πολύ καλά. Απλά δικαιολογεί με τύπο μαλακίε. Δηλαδή, πείτε την αλήθεια, ρε πούστε. Πείτε την αλήθεια. Τέλο πάντων, εντάξει, όλα καλά, εγώ χαρούμενο φευγωγή. Γιατί είχα κουραστή πολύ εδώ μέσα. Πάρα πολύ. Θα μα πει την εταιρία ή όχι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο. Εσύ δεν ξέρει, δεν είναι και το πρόβλημα, αλλά εντάξει, όλα καλά, σου ξαναλέω, εγώ σου λέω χαίρομαι και χαίρομαι πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο, είμαι πολύ καλά, όλα τον πλέ. Δηλαδή δεν ήταν νιώνα για κάτι. Αυτό είναι το πνεύμα. Να σε απολύνει και να χαίρεσαι. Και Ξέσει τι χαρά δίνει και τώρα την παγκοσμίω τώρα. Ναι, στον Κυριάκο σε όλου αυτού. Μιώθω πολύ ωραία. Χέρομαι γιατί η αποσύνμα. Μου δεν πήγαινα άλλο. Ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν τραγική. Να και λέγανε ότι η εργασία απελευθερώνει, ορίστε. Και η ανεργία. Ναι, όλα αυτά. τίποτα άλλο, έχει βρει τίποτα άλλο, έχει ρίξει μια ματιά. Όχι, όχι, ακόμα όχι, αλλά θέλω πρώτα να πάρω εδώ υποτιθέμενο επίδομα, να γελάσει καθ' έχω ακόμα δουλίτσα. Έγινε. Ναι. Λοιπόν, νάντε, καλά κουράκια, τι να σου πω. Έλε, ποσόλη, Σαν σήμερα, το 1974. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητα τότε ανακοινώνει την υπογραφή νομοθετικού διατάγματος για την νομιμοποίηση μετά από 27 χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδος του ΚΚΕ και την ταυτόχρονη βεβαίω κατάργηση του διαβόητου νόμου 509 με τον οποίο διώχθηκαν, βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, εκτελέστηκαν χιλιάδε κομμουνιστές, αντάρτε, άνθρωποι που αγωνιζόντουσαν, που ήθελαν μια χώρα ελεύθερη. να ανήκει στο λαό της πραγματικά όμως και το απέδειξαν με το αίμα τους και την θυσία τους και τους αγώνες τους βεβαίως ε, ήταν μια τυπική πράξη που έκανε η τότε κυβέρνηση είχε νομιμοποιηθεί το κουκουέτσι κι και αλλιώς στη συνείδηση των Ελλήνων των, του μεγαλύτερου μέρους πριν έρθει η τυπική πράξη είχε μπεδωθεί στη συνείδηση του κόσμου και τελικά ήρθαν αυτοί που η αστική κυβέρνηση τότε και οι αστικές πολιτικές δυνάμεις να το νομιμοποιήσουν. Ε, βέβαια ο Χαρίλος Φλωράκης είχε έρθει από τον Αύγουστο στην Ελλάδα, 22 Αυγούστου και τέσσερις μέρες μετά έδωσε συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νέας Ελλάδας τη εφημερίδες που εξέδιδε τότε το ΚΚΕ πριν βγει ο Πάστης, ο οποίο βγήκε τρει μέρε αργότερα από σαν σήμερα. Και έγραφε τότε, έπειτα από 27 χρόνια συνεχού παρανομία, στο ΚΚΚΕ κατακτά την νομιμότητα. 27 χρόνια του ΚΚΚΕ, η ύπαρξή του, η δράση του, θεωρούνταν από το επίσημο κράτο με ειδικό νόμο, το νόμο 509, έγκλημα. Χιλιάδε είναι τα μέλη, τα στελέχη του, οι του που τα χρόνια αυτά συνελήφθησαν, βασανίστηκαν, εκτοπίστηκαν, φυλακίστηκαν και πολλοί εκτελέστηκαν με βάση τον νόμο αυτό. Στρέφουμε ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή τη σκέψη μα στου χιλιάδε ήρωε, οπαδού, μέλη και στελέχη του ΚΚΚΕ, που έδωσαν τα πάντα, έδωσαν τη ζωή του στου αγώνε για ένα καλύτερο μέλλον τη πατρίδα μα. Να δίναμε στον δέντρο, και δέντρο. Έχει γοητείνα τα βίλα, και ολόγλυκα τα μίλα. Έχει γοητείνα τα βίλα, και ολόγλυκα, τα μήλα. Δεν αρέσει, όχι πάνε για να πέσει. Μα εκείνο τελικά ι και σπετάει. Μα εκείνο τελικά η, και εσπεντάει. Και το δέντρο βεβαίως Μάνος Λοΐζος Γιώργος Νταλάρα, Φόντας Λάδης στους στίχους Ήταν εμβληματικό τραγούδι Παραμένει εμβληματικό τραγούδι Είχε γραφτεί για το Κουκουέ Όσοι δεν το ξέρετε την νεότερη ε, Ήταν το κόκκινο το δέντρο μέσα στην Αθήνα Αυτά είναι ωραία, ωραίες στιγμές Γιατί η νομιμοποίηση του Κουκουέ τότε Σήμανε μια άλλη πορεία ε, της χώρας συνολικά Γιατί είχαν διαπράξει μια, μια τεράστια αδικία. Η λέξη αδικία δεν μπορεί να περιγράψει αυτό που γίνονταν, γιατί είχαμε νεκρού, είχαμε εκτοπισμένου, είχαμε ανθρώπου που δεν μπορούσαν να βγάλουν δίπλωμα οδήγηση, επειδή ο, ο μπαμπά και ο παππού του ήταν στο βουνό. Είχαμε τέτοιε ακρότητε, σε αυτή την Ελλάδα που καμάρον ότι ήταν σύγχρονη δυτική δημοκρατία. Με χούντε, παρεμβάσει, αμερικανού πρέσβει, βασιλιάδε, βασιλομήτορε και διάφορα τέτοια πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλο, τρίτο μέρο του λαού, διαφημίσει μετά, Γιώργο Πιαρό Μαγκαζίνο. Βασιλομητέρε νομίζω το σωστό. Και θα τα πούμε εμεί αύριο. Γεια σα. Apostole, my friend. Hello, friend. How are you? Fine, you? Fine, fine. I've talked to. You're speaking Greek very best, lepo. Yeah, yeah. Like the former pro of Syriza. President, of commandante. He has to to to to to to to to. Afton. Afton, ena friend? Some softie again, you see? Oh, show, show, show, to be the commander. Ne, what did he to be? Who? The most beautiful man. Oh, show, Όμως. Το λέω, το λέω. Λοιπόν, μα τη βγήκε πολύ από τα αριστερά ο τύπο έτσι. Έχει αφιονιστεί τη Δευτέρα, δεν τον είδα καλά το πρωί. Ένα ρε μου, δηλαδή. Δηλαδή, ξέμει, στραβά, φίλε. Ήθελα να σα ακούσω και τελικά δεν σα άκουσα. Έβαλα τα κλάματα. Σημαίνει σας άκουσα τη Δευτέρα. Για yeah, define, define, προσδιορίσε. <laughs> <προσδιώρησε, ναι. laughs> με συγκίνησε ο ο θύμιο. Όχι, να μην μιλάω για το θύμιο. Το θύμιο Τη στιγμή, με τη Μάγδα Φίσα, την κυρία Μάγδα, ή τη Μάνα Φίσα, όπως πέστη, το ίδιο πράγμα είναι. Συγκινήθηκα περισσότερο με τα λόγια του θύμιου, με τη φόρτιση που θύμιος. Συναισθήματα μαζί του και με κυρία την κυρία, Μάγδα, την κυρία Φίσα. Δεν ξέρω την Εντάξει, δεν χρειάζεται πάντα. εντάξει. Λίγα λόγια και μενά. Αυτό. Ελά, Πασόλη. Γεια σου. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για όλε τι εκπομπέ. Φυσικά για την πρόσθετη στιγμή για τον Παύλο. Δεν μπορούσα να πάρω γιατί ήταν ιερό. Δεν ήθελα να διακόψω αυτά που λέγατε για κάτι άλλο. Αλλά ήθελα να σου θυμίσω για μια άλλη δολοφονία που έχει πάρα πολλά κοινά σχέδια με τον Παύλο. Αυτή του Μιχάλη Κατσουρί, θυμάσαι. Του Νέι Γτζί, πέρσι. Ναι, ναι. Θυμάσαι από ποιου είχε δολοφονηθεί. Εντάξει, μου, κάτι Κροάτε που αφήσαν η αστυνομία ε, να φτάσουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφη από την Κροατία, από τα σύνορα. Έλα, εντάξει τώρα. Του παρακολουθούσαν στε ναι, ναι. Πανηγυρίστηκε από όλου του Ναζί σε όλη την Ευρώπη. Ο δικηγόρο του Κουρατό Ναζί είπε ότι καλά κάνανε γιατί ο παδί τη ΣΑΕΚ είναι αναρχοκομμουνιστικά σκουπίδια. Λοιπόν, και κάποιοι προσπαθούν να μα πείσουν ότι και αυτή η δολοφονία, όπω και η δολοφονία του Παύλου, είναι για το ποδόσφαιρο. Και επειδή δεν πρέπει να προστινάμε σόβρακα και πανέλε, και άλλο η ιδεολογία μια ομάδα, άλλο η διοίκηση, η διοίκηση τη ΣΑΕΚ πήγε μετά και διαπραγματεύτηκε ένα παίκτη από αυτή την ομάδα, κάθισε στο τραπέζι, δώσανε τα χέρια και πήρε το λιούμπισι. Μια ντροπή για τον περήφανο κόσμο τη ΣΑΕΚ, τον αντιφασιστικό και όλου αυτού. Που εκείνη την ώρα κλέγανε το παιδί. Και επειδή αυτό το παιδί ήταν από την Ελευσίνα και πέσει πολύ σπέκουλα από άλλου. Ο δικηγόρο, ο μικροσούνο, που έλεγε ότι το σκότωσαν δική του και όλα αυτά. Ξάφνται λίγο να την πω κι εγώ και έγινε με τον πλησιάρισμό στην Ελευσίνα. Ένα τον Κουσμό. Τον ναι, ναι. Το έχω ναι, ναι, όπου εκεί τα παιδιά αυτά, πολύ σωστά σκεφτείκαν ότι αν πάνε μόνη του, θα του βάλουν σαν εγκληματική οπαδική οργάνωση. Βρήκαν του ανθρώπου του Κουκουέ και πήγανε μαζί το Κουκουέ ο ρουβίκο να ασχεί ο παδί αυτή τη ομάδα. Στην τράπεζα του Λάτζι και τη Εριέτα που είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι με τα σκυλάκια και τα γατάκια. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει να παίρνουμε κανένα σπίτι από κανέναν άνθρωπο. Τα σκυλάκια και τα γατάκια να βρουν σπίτι. Ε, αυτό έχει όπως... Το παρήγορο με τη δολοφονία κατσουρί όπω διαβάζουν, είναι ότι πάνε πέντε μπάτζι για κακούργημα. Ναι, πέντε αυτοχωράκιδε. Και ξέρουμε δηλαδή ότι εκεί θα αποδοθεί δικαιοσύνη και τώρα, δηλαδή, παίζει να του περάσουν και ΕΔΕ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή και μια να του χαρά... στείλουν σπίτι του σε διαθεσιμότητα και να πληρώνουν το κανονικά. Παίζει να γίνει και αυτό το ακραίο. Ακριβώ οι Κροά και που θα πάρουν και καμία αποζημίωση γιατί τα κουράσαμε τα παιδιά τα οποία πήγαν στη Φιλανδία για να πάνε σουβλάκια. Δεν πήγαν στη Φιλανδία για να σπάψουν. Οι Πανασυνακοί που του φέραν εδώ πέρα και πολύ εύκολα μπορούν να δουν από τα κινητά ποιοι κανονίζανε και ποιοι ήταν μπροστά. Τίποτα, λάδι Και κάθονται και προσβάλλουν τη μνήμη του παιδιού και λένε Αδελφοκτώνιοι, Αδελφοκτώνιοι, και του έφαγε δικό σου, αν είναι δυνατόν. Ο ποιητής θύμιωσε θα ήθελα να πω για τη λιβαδιά και τα λάδια αυτό λέω Λιβαδιά λαδιά μάλλον Και η λιβαδιά βγάζει λάδια αλλά σαν την καλαμάτα δεν είναι Πισχύ. Λοιπόν φάε πρωτιά τρίπιες τσέπες και το χατζιδάκι σου κάνει Πολύ καλό Του τους ενδιαφέρει τους πολίτες αν τα λεφτά μπαίνουν στη δεξιά τσέπη ή στην αριστερή τσέπη τους μπαίνουν στο πατελόνι τους πάντε τώρα να βρει τρόπο να φας αυτά τα λεφτά <Ρελίου>